τα παιδιά της πιάτσας. Για βάζει ο Γιάννης Μοσταμτσόγλου. <Γιαβάζει> Μουσικέ συστήματας <στίξης>, Δημήτρης Αρσενόπουλος. <Γιαβάζει> Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα. Ο Τζον ο Αμερικάνος Αυροκόκκινα δαιμόνια της τράπειρας, εσείς που ξεκινήσατε από τις μεταξωτές κινέζικες φιγούρες για να γίνετε ριγάδες και άσυ και δάμες, εσείς που απλωθήκατε να όλη τη γη από τον καθολικόν επίσκοπο με τον δυσυνή ράσο, μέχρι το μικρό ηγεμόνα της μπογιάρης «γρούσικης αριστοκρατίας», εσείς που χτίσατε τα μοντεκάρλα και τις τρουβίλ, τραντε καράντ και μπακαράντε ταμπλό. Εσείς που μπήκατε μέσα στα συντηρητικά σπίτια των αστών και ξεσηκώσατε τις αφελείς γυναικούλες να βάζουν ενέχειρο τα δαχτυλίδια τους και να κουμπάνε τα κοστούμια του αντρός τους. Εσείς που λατρεύεστε στα καφενεία του Λαουτζίκου, πικέτο και πρέφα και κουμκανάκι και ραμί, μεγάλα σκανταλιάρικα και πονηρά δαιμόνια, γιατί ξεχάσαμε ρε παιδιά τον ιερέα σας, τον επίσημο και τον τεράστιο, το Γιαννά το μεγαλύτερο αντιπρόσωπο της κλεψιάς στο χαρτί και του τερτιπιού το πιο έξυπνο και το πιο ατσίδα που σας λάτρεψε πάνω σε τούτη τη γη Όλος ο κόσμο τον γνώρισε τον Τζον τον Αμερικάνο από πάνω τη γεωγραφική παράλληλα τη Πετρούπολη, μέχρι το Λεωποντγύλ, από το Μεξικό μέχρι την Καλκούτα από την Αθήνα μέχρι τα μεγάλα καζίνα τη Χιανής Ακτής που τα ξέρε πια σαν την τσέπη του και τα δούλευε σαν πιστό και θεράποντα ο Ιανάκης ο Αμερικάνος, που μια μέρα το 35-36 έσβησε, χάθηκε, πέθανε και ξεχάστηκε. Τζάμπα δηλαδή τα ανθρωπάκη, γιατί ήτανε μεγάλη φυσιογνωμία και μεγάλο ταλέντο στο χαρτί. Ούτε ταχυδακτηλουργοί, ούτε μάγοι, ούτε απίθανοι τυχοδιώκτες του βγαίνανε μπροστά. Και για να κάνω μια παρένθεση αληθινή που συνέβη και με τον Μακαρίτη, μεγαλοφυα, και με τον γράφοντα προσωπικώ. Τούτο δω ο γράφον, εγώ δηλαδή, είχα ξεκινήσει το 32 για τη Χαλκίδα να πετύχω μια αναστολή κατά τάξεω λόγω σπουδών. Εκεί υπαγόμουν και εκεί έπρεπε να υπηρετήσω, αλλά έλειπε ένα χρόνο για να τελειώσω τι σπουδέ μου και να πάρω το ρημάδι το δίπλωμα νομική. Τι να κάνω. Στη Χαλκίδα. Έμεινα σε ένα ξενοδοχείο που μια από τις κάμαρές του την είχε μετατρέψει σε λέσχη Ένα βράδυ γύρισα κατά τις 12 δεν είχα ύπνο και κάθισα στη λέσχη να χαζέψω Τα οικονομικά μου και το νεαρό της ηλικία μου δεν μου επιτρέπανε να πάρω μέρος στο παιχνίδι Σε μια άκρη λοιπόν καθόταν ένας ανθρωπάκος κοντός, γεμάτος, και συμπαθητικός Που δεν έπαιζε γιατί δεν τον παίζανε όπως έμαθα αργότερα οι άλλοι Βαστούσε και ένα μπαστούνάκι με πίχρηση δηλαδή το χαρακτηριστικό του. Μήδε λοιπόν έτσι σχεδόν παιδαρέλει και με ρώτησε: Σ' αρέσουνε τα χαρτιά, Δεν μ' αρέσανε τα χαρτιά. Ένα πράγμα που δεν με τράβηξε ποτέ μου ήταν το το Ο κοντό ανθρωπάκο ο Τζόνο Αμερικάνο άρχισε τη χρυστομάθεια. Να μην παίζει ποτέ, παιδί, Γιατί περισσότεροι άνθρωποι κλέβουν στα χαρτιά. Ζήτησε μια τράπουλα Με έβαλε την ανακάτεψα μόνος μου καλά Μετά την ανακάτεψε κι αυτός μία μόνο φορά Μου έδωσε, Έκοψα και μοίρασε πόκερ Με το μοίρασμα είχα ακριβώς φουλτουά σου Τρισά σου δυο βαλέδες Χτυπηθήκαμε στα ψέματα βέβαια Και μετά μου είπε σοβαρός Τα αρέστα σου Πονηρός πιτσιρίκος εγώ γέλασα Όχι δεν σας τα δίνω γιατί με έχετε κλέψει Κακός Μου δείξε τα, του και τα πέντε. Έχεις φουλτούά σου και έχω φουλτού Μου δείξε τα χαρτιά του. Είχε τρεις ριγάδες και δύο ντάμπες. Τα έκλεισε στην τεράστια παλάμη του και χαμογέλασε. Λοιπόν, θα δίνεις αρέστα σου. Φυσικά αφού είμαι ανώτερος. ο Τζον άνοιξε την παλάμη του και έδειξε τα χαρτιά του. Αυτή τη φορά είχε τέσσερις ριγάδες. Καρέ. Είδες πως κάνεις άμα είσαι αφελής. και μου συστήθηκε. Είμαι ο Τζον ο Αμερικάνος. Ομολογώ ότι εκείνο το βράδυ πήρα πολλά μαθήματα Πως κλέβουνε στα χαρτιά. Έμαθα από τον απλό κολαούζο μέχρι την καλλιόπη, το χτένι, το καπάκι, ένα σωρό τρόπους να γδίνεις στο συμπέκτη σου. Έμαθα το ματσέτο και το κόλλημα. Και ομολογώ ότι παρόλο που δεν έπαιξα παρασπάνιες φορέ, το μάθημά του με έκανε να ξέρω τουλάχιστον να μην με κλέβουν και να προσέχω τι πονηριέ. Άλλωστε αυτό ήταν η μεγάλη αδυναμία του Ανθρωπάκου. Να καμαρώνει για τα κόλπα που ήξερε και να τα επιδεικνύει. Άμα βρισκότανε στο πατερλίκι με ένα δεκάδικο έδειχνε ένα κόλπο. Έτσι, στην Ελλάδα τουλάχιστον, στον κύκλο, όλοι τον ξέρανε και δεν τον παίζανε. Ζητώ συγνώμη, γιατί πρώτη φορά παρεμβάλλω στο κομμάτι μου απόλυτα προσωπικές αναμνήσεις. Αυτό έγινε για να παρουσιάσω τον Τζον τον Αμερικάνο με μια υποκειμενικότητα όπως τον γνώρισα εγώ. Μια βολά και έναν καιρό... Τότε σ' αδερφάκια μου που δένανε του σκύλους με τα λουκάνικα έβγαινε να πούμε ένας πολιτευτής και γεννότανε μέχρι υπουργό. Εκεί κατάνταγε. Στην εκλογή όμως βοήθαγε όλη η πιάτσα, σύσσωμη. Με το μαχαίρι και με το τάλαρο, με το μαλακό και με το άγριο καθώς να πούμε είχε και ο κόσμος της την επιρροή του. Τα μέσα του, τα κουκιά του να πούμε, έμπαινε στου καυγάδες, κόλαγε στον τραμπούκο. Δούλευε την κομπίνα στο έξυπνο και στο πονηρό και στο παλικαρυλίκι και ζύγιαζε βαριά στη ζυγαριά της πολιτικής. Το λοιπόν οι παράγοντες τι ζητάγανε από τον άνθρωπό τους. Μια άδεια για λέσχη χαρτοπεκτική Και η Αθήνα γιώμιζε λέσχες. γινότζαν και καζίνα πιο έξω, Γιόνυσος, Ελευσίνα, λουτράκι. Έπαιζε ο κοσμάκι, κονομάγανε οι έξυπνοι, τα χάνανε οι πονηροί. Φλόμονη χαρτοπεξία στο ελεύθερο, όχι όπω σήμερα στο κρυφό, και οι δυνατοί πιάνανε ρέφες για υποστήριξη. Οι είκοσι-τριάντα τάλαρα την ημέρα, καθώ ο καθελέσχη είχε τα παλικάρια τη να μην τις κάνουν ζημιές με σαματάδε και καυγάκια τη ζηλίε. Έπεφτε και παράσμεσα στην πιάτσα, κάτι αποζημιώσει, κάτι επανορθώσει, κάτι ότι να είναι, αφού και ο άνθρωπο που ήταν ψηλά και πως τον κόσμο του και έκανε φόνο και έπαιρνε στα δύο χρόνια παρακτικό βούλευμα να ξαναβγεις άλλες ιστορίες του τες δω που ευνοούσαν τη μαγιά σε στυλ λαφριού καξτερισμού δεν ήτουν αγία συνομία πόλεων ακόμα να βάλει χέρι στα τσιμάνια τη γαζόνανε λοιπόν καλά τα παιδιά με τα χασίσα τους, τα σωματεμποριαά του, τα λαθρέα τους όλα καλά κουρδισμένα όλο που η Ελλάδα δεν είχε να πούμε γκάξτερ μπαίνω σε τράπεζα ή σε καθαρίζω να στα πάρω. Τέτοια ήταν η λυσία στα βουνά και συνήπεθρο. Μέχρι που φάγανε και αυτή το κεφαλάκι του και πάνε. Αντίο. Και γαθιάριδε δεν είχαν υπαρτίδε με το ταράφι. Μεταξύ του οι μάκε καθαρίζανε. Το κοσμάκι δεν τον πειράζανε. Ό,τι ήταν να γίνει όλα στον κύκλο του. Δυο κοινωνίε να πούμε κατάλοιπα από του κατσαπλιάδε και την αναρχία τη επανάσταση που καθαρίσανε οριστικά από το 1930 και φέρανε στο ισοζύγιο το σήμερά μας Φλόμονε το λοιπόν η χαρτοπεξία πόκερ κλειστό και πόκα αβέρτα γιωμάτη λέσχες η Αθήνα γεμάτος τζίρους κάθε απόγευμα δεν ήταν γωνιά να μην έχει τη λέσχη της και πέφτανε βέβαια εκεί πονηρή. Για Αλαφροχέριδες να πούμε που δουλεύανε την τράπουλα κατά βούληση και ξαφρίζανε είτε με κομπίνα ο λεσχιάρχης είτε για πάρτη του τα κορόιδα. Ημέραν την άλλη, λοιπόν, σε μια λεσχή καλή με παραδάκι και παίκτες δυνατούς να σου και μπαίνει ένας μυστήριος Γάλλος κομψός και βγαίνεις παιδί σκράπα δεν ήξερε το ελληνικό αλλά μύριζε πατσουλιά και βγαίνει αμύχρι το κόκκαλο. Κάθεται σιωπηλός και όμορφος, παίζανε μπακαράβιο ταμπλό, χάνει κατοστάρικα γελάει και λέει με τα γαλλικά. Μπορώ να κάνω μπάνκο κι εγώ. Μπορείς, πονηρός δε φαινότανε, τον εστίνουνε μπάγκο. Φετ βοζέ. Χίνουνε οι μάγκες στα κόκαλα, χάνει κανένα δυο πάσεις, τον γιωμίζουνε και ο κύριος Γάλλος αρχίζει ένα βιολεί άλλου είδους αδερφάκι. Εφτά το ένα ταμπλό, έξι τάλο, οκτώ οκτώ αυτός. Δύο τόνα ταμπλό, τρία τ' τέσσερα αυτό. Σε δυο ώρε είχε κάνει τον κόσμο φλούδα. Έφυγε ωραίο και σοβαρό. Την άλλη μέρα σε άλλη λε κι να σου τα ίδια. Του τα ξαναπήρε γελαστρό και ψύχρεμο. Έφυγε με ρεβερέντζε και τρίτη μέρα να τον σε τρίτο κατάστημα. Τα τζίνια τη πιάτσα έχουν δώσει σινιάλο. Έτσι κι έτσι ένα παιδάκι Φραντσέζο κάτι κάνει και μα ξαφρίζει. Τι στείνουνε οι καλοί στην τρίτη λέσχη, κόβουνε, κάνει κάτι τούτο, δω αλλά τι κάνει. Δεν βλέπουνε τίποτα, τα ξαναπέρνει ο ξένο. Αφρίζουνε οι ντόπιοι να ριζιλεύουνε και επιτέλου κάποιο θυμάται τον Τζον τον Αμερικάνο. Έτυχε να βρίσκεται ενελάδι ο Τζον Πατήρη, διότι άμα βρισκόταν ενελάδι κατά κανόνα δεν τάχει. Πάνε τον βρίσκουνε, του κάνει το παραμύθι. Ο Τζον επιφυλάκει. Πάει ο Γάλλος σε μια λέσχη ενός πανεπιστημίου, του δίνουνε τέλεια, μπαίνει πίσω του κρυμμένο σε ένα παραβάνο ο Τζον και παρακολουθεί. Βγαίνει σε λίγο, δεν βλέπω τίποτα. Και ε, τώρα τι κάνω. Να μας τα φάει πάλι και να πιαστούμε αφρόψαρα, θα καθίσω εγώ στο τραπέζι. Κάθεται με τους πονταδόρους ο Τζον, βάζει ένα χιλιάρικο αφού ο Γάλλος είχε δηλώσει του βάγκ, βγάζει το από εκεί ταυλό ένα εφτάρι, βγάζει οκτώ ο 8 ο 9 ο Πού βρέθηκε το εννιά, αλλά ξύπιο δεν λέει τίποτα. Πλερώνει. Μοιράζει και καρφώνει το μάτι του ο Τζον. Τον Αμερικάν εννιά πάλι ο Τζον. Μου λένε το γάλο. Άι στο διάλα με στα μάτια μου πώ γίνεται. Ξαναδίνει πάσα εννιά ο Τζον. Κι όλο του τα γεμίζει, όλο του τα παίρνει. Μέχρι που τον βλέπει στεναχωρεμένο και του ξηγέται στα ίσα. Μιλάγε, βλέπει και όλε τι γλώσσε. Πού σε κοπέν. Κάνει τι θα κάνει, εγώ μια φορά κάτω από εννιά δεν βγάζω. Τα ο Φραντσέζο και χάθηκε από την πιάτσα και ούτε που τον ξανάδε ποτέ σκανε ένας άνθρωπο. Πάει. Που τον έτρεφε τον Τζον τον Αμερικάνο ήταν η Ρουσία. Η προπολεμική Ρουσία των Τζάρων με του πλούσιου εμπόρου και του ευγενεί. Έφευγε ο Τζον, πάγαινε Πετρούπολη, πάγαινε Μόσχα, πάγαινε Νίσνη Νόβγκοραντ, πάγαινε Οντέσα και καθότανε πια στον καλό κόσμο. Χειροφιλήματα, ευγένειε, τσιριμώνε και με τα τέτοια του άλλαζε τον του, ομογενεί και ντόπιου. Όταν η καλά, εκατομμύρια ρούμπια δηλαδή, ο Έστειλε το δικός στο ένα ποσό και με τα ρέστα τράπαγε στο Μοντεκάρλο να τα παίξει το καζίνο. Και το καζίνο με τη σειρά του τον κατάπειν. Γιατί εκεί δεν χώραγε ματσαράγκα, άμα σε πιάσουνε σε βγάζουνε όξο και δεν την ξαναβλέπεις την πόρτα. Κύριος γκράντο λοιπόν ο Τζον γινότανε τενεκέ σε δυο δομάδες και γύριζε στην Αθήνα. Κάτι κονόμαγε ναύλα, κάτι κονόμαγε ζερμαλιά και ξανά φεύγε. Μέχρι όπου Μέχρι Αμερική που πήρε και τόνο. Μέχρι Μεξικό που βρέθηκε να παίζει με κάτι καλό και να τους κερδίζει. Το λοιπόν τα καλό σε ένα χωριό ήτανε μεγαλοκτηματίες. Τσαντιστήκανε και πετάξανε φόρα τις πιστόλες. Να μαγαρίσω το γάλα της μάνας σου. Κλέβεις εσύ. Νόσε νο. Έτσι και σε πιάσω θα σου τυνάξω τα μυαλά. Τα χρειάστηκε ο Τζον. Έκανε παιχνίδι καθαρό. Αλλά άμα τους έβρισκες στον ύπνο αμόλαγε και τη λαδιά του. Του τα πήρε λοιπόν και οι άλλοι σπάγανε το κεφάλι του με την κίνια Και λένε μεταξύ τους μεξικάνικα Θα τον καθαρίσουμε να τα πάρουμε πίσω Ο Τζόν έκανε ότι δεν καταλάβαινε εκείνα που άκουσε και γέλασε Αφού δεν έχετε λεφτά παίχτε σφαίρε. Πόσα Πέντε παίζω σημεία Σε καμιά ώρα τους έχει σηκώσει όλες τις σφαίρες και τους έχει αφήσει τα πιστόλια διανά Κάνει τον λοιπόν ότι τον έπιασε πονόκυλος Παρντών κύριοι ένα λεφτάκι και έφ με τα λεφτά στη τσέπη πάει δίθεν στην τουαλέτα, πηδάει από το παραθυράκι και του δίνει. Βρίσκει ένα αυτοκίνητο στην πιάτσα και το σκάει. Όσπου να πάνε για ασφαίρε να τον κυνηγήσουν, οι καμπαλέρος έχει γίνει μπουχό ο Τζον. Άλλη μια φορά έρχονταν με ένα υπεροκειάνιο και έπεσε πάνω σε τρει μάγκε. Φραντσέζους που κλέβανε πολύ πρωτόγονα. Ο ένα από δάφτου δηλαδή είχε ένα γυναικάκι και το γυναικάκι καθόταν κοντά στο θύμα και τηλεγραφούσε με συνθήματα του χαρτί του. Άμα είχε να πούμε καλό χαρτί έπιανε τη μύτη τη που σήμαινε Πηγαίνετε πάσο. Άμα δεν είχε έπιανε το πηγούν τη που σήμαινε Χτυπήστε τον. Και όλοι πια ξέρουν ότι στα μεγάλα καράδια οι χαρτοκλέτε ζητάνε θύμα να το κδίσουν. Το θύμα λοιπόν το πετύχανε πάνω στον Τζον. Το και η δούλευε και ό,τι και να κλειβοδικό μα ερχόταν το σήμα και οι άλλοι πηγαίνανε πάσο. Το πήρε μυρωδιά ο Τζον, αφού ήταν και άσοση στη δουλειά, και σκέφτηκε να του εξευτελήσει. Για μια στιγμή λοιπόν στο κλειστό πόκερ πιάνει δυο άσου. Ανοίγει και η μαντάμ, δίνει σινιάλο. Δεν έχει τίποτα, δυο άσου έχει βαράτη του. Χτυπάνε το κόλπο, αλλάζουν τη χαρτιά, δεν παίρνει τίποτα ο Τζον, αλλά πιάνει του άσου που είχε και του σκίζει στη μέση. Έχει το λοιπόν τέσσερι άσου μισού και του φιλάρει με τέτοιο τρόπο που η κυρία να βλέπει τέσσερι άσου. Χτυπάει η Ρέστα και η Μαντάμ τηλεγραφεί ότι έχει καρέ του άσου. Πάνε πάσο οι άλλοι. Τι έχετε, τον ρωτάνε και ανοίγει τα χαρτιά του ο Τζον. Όχι μεγάλα πράγματα, δύο άσου κομμένου στη μέση. Καταλάβανε οι Φραντσέζοι το κοροϊδιλίκι του και ζητήσανε παρντών. Στη χαρτοκλεψία υπάρχει ένα τρόπο που λέγεται σκαλέτο. Παίζουν δηλαδή τρει συνεννοημένοι εναντίον ενό ατζαμί και κάνουν το εξή. Λέει ο Ανοίγω με δέκα δραχμέ. Λέει ο πρώτο να γίνουν πενήντα. Λέει ο δεύτερο εκατό. Λέει ο τρίτο δυακόσε. Λέει ο ατζαμί: Τα βλέπω. Λέει ξανά ο τέταρτο τα αρέστα μου. Λένε οι δικοί του μάλιστα. Και σκέφτεται ο το ατζαμί: Τούτη δω έχουν και οι τρει μεγάλο χαρτί. Για να χτυπιούνται: Πού πάω εγώ. Και πάει πάσω και χάνει εκείνα που παω και παει πασω και χανει εκεινα που μεσα έτσι λίγα λίγα του τα σα σίγουρα και τον ξεφλουδίζουν Μια βολά λοιπόν άλλοι τρεις πάλι άλλο θα πει Τηλίξανε τον Τζόναν του τα φάνε με το σκαλέτο Ο Ατσίδας ο να μα το πήρε μυρωδιά και περίμενε την ευκαιρία να του τη φέρει Ο τρόπος αυτός είναι καλός αλλά έχει και ένα ελάττωμα Επειδή όλοι λένε ρέστα και ρέστα Βγάζουν καινούρια λεφτά και κυκλοφορούν μεγάλα ποσά στο τραπέζι έτσι πολλές χιλιάδες βρισκόντουσαν στο παιχνίδι Έχανε βέβαια μερικά ο Τζον Και δίθεν θυμωμένος έβγανε πολλά λεφτά έτσι που να καλύπτει όλα τα ρέστα Και δήλωσε θα με όλα Καμιά φορά έτσι όπως έκανε το χορόιδο Τους έπιασε στην ίστα και χτένισε τα χαρτιά καλά Έδωσε τρία φουλ και ο ίδιος πήρε ένα καρέ ξεγυρισμένο Άνοιγμα, χτύπημα, ξανά χτύπημα, σαλά τα τρομέλη. Άντε να αλλάξουμε χαρτιά. Λέει σερβί ο πρώτο, σερβί ο δεύτερο, σερβί ο τρίτο, λέει ο Τζον, εγώ θα πάρω τρία χαρτιά. Σκεφτήκαν οι άλλοι τρία χαρτιά, γιατί ε, θα έχει, τίποτα δεν έχει. Παίρνει λοιπόν τρία χαρτιά ο Τζον και χαλάει το καρέ του ο σκύλος. Την ώρα όμω που κάνει να τα αλλάξει και πέταξε τα τρία σκάρτα, του το τσιγάρο κατά γης, έσκυψε να το σηκώσει, και μετά, δίθεν αφηρημένο, αντί να πάρει τα καινούργια τρία χαρτιά, πήρε εκείνα που είχε σκαρτάρει. Έτσι ξαναβρέθηκε με καρέ. Οι άλλοι που παρακολουθούσαν τις κινήσει του, είδαν ότι πήρε τα ίδια χαρτιά, σου λέει τα ίδια πήρε, άρα δεν έχει τίποτα που δεν άλλαξε. Και φυσικά δεν του πάνε τίποτα, αφού το κόλπο ήταν μεγάλο. Ξανά λοιπόν τώρα σιρελάν, να μπά μου ένα, μπου μου άλλο, βάλανε ρέστα και ο τζό χτυπάει Μπλόφα κάνει σου λέει Τα βλέπουνε και οι τρεις Τι έχετε Καρέ ο Τζον Τι να του πούνε Πήρες τα ίδια γιατί δεν με ειδοποιούσατε Άρα πήγατε να με κλέψετε Κάννε λοιπόν μπρακ Και τους τα μαζάει όλα ο Τζον εξυπνώγατα Όλα καλά Και με τις γνωριμίες του Και με τους τρόπους του Και με τις γλώσσες του Κατάφερνε και κέρδιζε μεγάλα ποσά ο Τζον. Εδώ στην Αθήνα τα είχε βολέψει μια εποχή και πήγαινε στα μεγάλα ξενοδοχεία και παίζε πόκα με ξένου. Ποιο ξένο αφελεί μπορούσε να γλιτώσει από τούτο το θερείο που μέσα στην παλάμη του τεράστια έπιανε ένα εφτάρι και στο μετέτρεπε όσο να πει κρεμίδι σε άσο. Κονόμαγε ο Τζον μέχρι τι δύο 3 το πρωί έφευγε τζέντλεμαν με τον μπαστούνάκι του και με το χαμόγελό του, πάντα ευπατρίδη και μόλι στάπιανε. Τράβαγε ο δός Αθηνάς να παίξει πασέτα και ζάρι Και επειδή η μαγιά τον ήξερε καλά Και δεν τον αφήνε να πιάσει στα χέρια του Μήτε ζάρι μήτε χαρτί Τον παίζανε μόνο εξ αποστάσεως Γιάννη σύμφωνη Αλλά χαρτί στα χέρια δεν πιάνει. Πέξε με τον κύριο Ρε παιδιά «Χαρτί δεν πιάνει. Ε, λοιπόν, ούτε μια φορά δεν έφυγε κερδισμένος... ο Τζόν Ομέγας από τις πασέτε και από τα μπαρμπούτια. Ό,τι μάζευε με τον κόπο του τα είχαν σπαθί. έτσι λένε το παιχνίδι χώτης Ματσαράγγια. Το πρωί έφευγε στεγνός... μέχρι που δεν είχε μήτε για καφέ... και τα απογευματάκια... καθόταν κυδά στα κυβέλια... απόξω και περίμενε θύμα. πονηρό του, του πουλαγε κόλπα. Έτσι θα κλέβεις αμαθές Κι αν πάλι του πέφτε κανάς αγαθός Τον έπαιρνε για πικέτο κοσπεντάρικο την Μαρτίδα Και ξεκίναγε με 4-5 πέντε κοσπεντάρικα Να πάει σε ξενοδοχείο που δεν τον ξέρανε να κάνει πιχνίδια John the American. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Χόγκογκ Έτσι τον ξέρανε όλοι καλό ανθρωπάκι, φουκαριάδικο που κουμαντάριζε την τύχη όπως ήθελε και που δεν τον ήθελε η τύχη άμα δεν την κουμαντάριζε. Λεφτά πολλά περάσαν από τα χέρια του και τάφαγε όπω όπως όλοι οι χαρτοπέκτες, με τον αέρα και με το κουτό. Κι αν τον θυμηθήκαμε σήμερα είναι γιατί οι τούτες οι μέρες είναι μέρες της χαρτοπεξίας, Πονηρές και αγαθές, τυχερέ και άτυχες όπως όλες οι μέρες των φτωχών ανθρώπων που κυνηγάνε την τύχη τους και τους κυνηγάει και δάφτη.